Που όπως είναι γνωστόν, ερμηνεύουμε το έκτο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομόντος, στο οποίο κεφάλαιο, όπως και στα προηγούμενα κεφάλαια, Βλέπουμε ο Κύριος να ασχολείται και να μας διδάσκει και με μικρά θέματα που εμείς τα θεωρούμε βεβαίως μικρά, αλλά και με μεγάλα. Και ένα από τα μικρά θέματα που εμείς τα θεωρούμε μικρά, αυτό το οποίο μας δίδαξε ο Κύριος το περασμένο Σάββατο και το οποίο θα το επαναλάβω και επάνω στο οποίο θα συνεχίσουμε σήμερα για να ολοκληρώσουμε και το έκτο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολωμότος Τι μας είπε λοιπόν την περασμένη ομιλία μας ότι πόση προσοχή πρέπει να έχει ο χριστιανός ο νέος από τη γυναίκα την παντρεμένη αλλά και πόση προσοχή πρέπει να έχει η γυναίκα από τον άντρα τον παντρεμένο και εδώ σας επανέλαβα και σας επαναλαμβάνω ότι δεν είναι τυχαίες οι φράσεις της Αγίας Γραφής όταν λέει παντρεμένος και παντρεμένη σημαίνει ότι εκεί υπάρχει πολύ σοβαρότερος κίνδυνος και πολύ φοβερότερος κίνδυνος από ό,τι εκεί που δεν υπάρχει γάμος. Το να μπλέξει κάποιος με κάποια ανήπαντρη πρώτου γάμου τους είναι φοβερό και μεγάλο και καφαλαιώδες αμάρτημα, φοβερό, πορνεία. Το να μπλέξει όμως με μία παντρεμένη ή με ένα παντρεμένο εκεί πλέον δεν μιλάμε περί αμαρτήματος Εκεί πλέον μιλάμε περί εγκλήματος του. Διότι όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, προτιμότερο να γκρεμίσει μια εκκλησία παρά να γκρεμίσει μια οικογένεια. Προ, προ, προτιμότερο να δεις εκεί κάτω στον Αγιαντρέα ή στην Παντάνασα ή στον Αγιο Νικόλαο ή Μητρόπολη να δεις Μπορδόζες να πηγαίνουν να γκρεμίζουν τον ναό, προτιμότερο παρά κάποιος να μπει ενδιάμεσος ανάμεσα σε ένα ζευγάρι και να το διαλύσει. Εκεί πλέον το κρίμα είναι φοβερό. Και θα σας θυμίσω μόνο μία λέξη που διαβάσαμε στο τέλος, στο τέλος εκεί που διαβάσαμε, στο τέλος που εξηγήσαμε. Τι είπε. «Ούτως ο προς γυναίκα ή πανδρών, ού δεν θα του συγχωρεθεί αυτό». Τα ακούς. Δεν θα συγχωρεθεί αυτό, εκτός βεβαίως, και πέσει ο άνθρωπος και μετανοήσει και κλάψει και οδυνηθεί. Αλλά είναι τόσο φοβερό που δεν θα θωωθεί. ούτε θωωθείς. Ο λόγος του Κυρίου είναι σαφής. Θα μου γιατί μας τα λες εμάς εμείς είμαστε καλοί, εμείς πάμε στην Εκκλησία εμείς έχουμε σωστά το γάμο μας εμείς δεν πάμε σε άλλες οικογένειες εμείς, εμείς, εμείς, ναι απάντησης αυτό το κήρυγμα είναι για σας δικό σας είναι το κήρυγμα αυτό γιατί γιατί εσύ καλείσαι να βγεις και να διδάξεις το παιδί σου το αγγόνι σου, την κόρη σου, το γιό σου, το φίλο, τη φιλενάδα, το γείτονα, τη γειτόνισσα, τον ανυψώ, την ανυψά. Ποιος είναι νομίζετε ο ρόλος σας εσά, γερόντισσες που έρχεστε εδώ και παρακολουθείτε τα κηρύγματα. Ποιος είναι ο ρόλος εσείς να καθώστε να περνάει μια ώρα. Όχι. Ποτέ ο χριστιανός δεν έχει ρόλο παθητικό. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ο ρόλος του χριστιανού είναι πάντοτε ενεργητικός. Ο ρόλος του χριστιανού ποτέ δεν είναι νοθρός. Ακόμα και στην εκκλησία που πας, δεν πας να πιάσεις μια καρέκλα και να ξαπλωθεί και να αποκοιμηθεί εκεί πάνω στην καρέκλα. Ο, όχι. Ο ρόλος σου και μέσα στην Εκκλησία και στο κήρυγμα που πηγαίνεις είναι ενεργητικός. Πας ως ενεργό μέλος της Εκκλησίας μας. Πας να ακούσεις και αν μεν σε αφορούν να εφαρμόσεις αλλά και να διδάξεις. Αυτό είναι ο ρόλος του χριστιανού. Αυτό είναι ο ρόλος της χριστιανής. Γι' αυτό πάμε στα κηρύγματα αγαπητοί μου αδερφοί, γι' αυτό πηγαίνουμε στους χριστιανικούς κύκλους και άμα το και τι έγινε, είδες τι λέει ο Απόστολος Παύλος, είδες τι λέει ο Απόστολος Παύλος, τι λέει «Μη δεις το εαυτού ζητεί το, αλλά το του εταίρου έκαστος» μη κοιτάς μόνο δηλαδή τη δικιά σου την ψυχούλα Α εντάξει εγώ σε αυτό Εγώ δεν απάτησα τον άντρα μου Α εγώ, εγώ εντάξει δεν έχω, δεν έχω Δεν με αφορά αυτό που λέει ο, ο ιεροκήρυκας Συμπορεί λοιπόν, μην τον απάτησες τον άντρα σου Αλλά δεν σε απασχολεί Ότι στο διπλανό σπίτι Ήδη Καίγεται Ήδη Μπήκε το δαιμόνιο της μοιχίας Της πορνίας δεν σε καίει αυτό Δεν σε καίει. δεν σε νοιάζει Και θες να σου πω και κάτι άλλο. Ο Κύριος θα σου ζητήσει λόγο ενήμερα κρίσεως. Για να σου πει ο Κύριος, εσύ το έξερες, ο δεν το έξερε. Δεν αισθάνθηκε την υποχρέωση να πας να χτυπήσεις δίπλα την πόρτα και να πεις, ρε παιδιά τι γίνεται εδώ. Να πιάσεις το κορίτσι, το αγόρι, αυτό το οποίο μπαικε, μπήκε μέσα στην οικογένεια και διαλύει την οικογένεια. Να το πιάσεις, να το διαφωτίσει. δεν σε καίει αυτό, δεν σε ροκλεί. Θα σου ζητηθεί λόγος εν Ο χριστιανός αγαπητοί μου αδερφοί δεν είναι ο χριστιανός του καβουκιού. Δεν είναι για να κρυβόμαστε μες το καβούκι μας και να καθόμαστε με σταυρωμένα θέρια. Όπου μπορείς και όσο μπορείς και όσο φτάνει η φωνή σου φωνα... φώναξε διαμαρτυρή σου. Εγώ δεν μ' αρέσει να παρουσιάζω τον εαυτό μου ως πρότυπο γιατί είμαι ο βρωμερότερος πάντων, αλλά εδώ που έρχομαι σας ερωτώ, γιατί να, εδώ? γιατί να έρθω εδώ, γιατί να κάνω κήρυγμα εδώ, γιατί, γιατί με καίει, γιατί με ενοχνεί, γιατί αυτό που μαθα θέλω να το μάθεις εσύ, γιατί αυτό που ξέρω θέλω να το ξέρεις και εσύ, γιατί αυτό που διδάχτηκα θέλω να το κι εσύ. Είναι ο λόγο του Θεού, πως λέει η Αγία Γραφή. Τρέχει και δοξάζεται. Πώ θα τρέξει ο λόγο του Θεού. <Και> Άμα αυτό που έμαθα το θάψω μέσα μου και δεν το πω σε κανέναν, τότε πώ θα τρέξει ο λόγο του Θεού. Πώ θα έρθει τα αυτιά σου και από τα αυτιά σου πώ θα φτιάσει σε άλλα αυτιά. <Και> Φυλάξου λέει παιδί μου, από γυναικό υπάντρου. Μακριά από γυναίκα παντρεμένη. Του το αυτό το παιδιού σου. Το δίδαξες το παιδί σου. Το δίδαξες το εγγόνι σου. Κατά τα άλλα, όταν πάτε στην εξομολόγηση, ε, εγώ με καλή μάνα εγώ. Καλή μάνα εγώ. Καλή γιαγιά εγώ. Μη με θίξει κανεί. Ο Θεό έδωσε ένα παιδί, δυο παιδιά, τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, δέκα, δεν ξέρω πόσα παιδιά έχεις. Δεν σου τα έδωσε ίσα ίσα να τα στην αράδα και να του δόνεις από μια κουταλιά φαΐ, και από ένα πιάτο φαΐ. Όχι. Σου τα έδωσε να τα κάνει ανθρώπου της βασιλείας των ουρανών. Αυτός είναι ο σκοπός σου. Τα δίδαξες, το δίδαξες αυτό το παιδί. Του έμαθες την αλήθεια. Του το είπε σε αυτό. Φυλάξου μακριά, μακριά από το σπίτι τη παντρεμένη. Μακριά, μακριά. Μακριά από εκεί που υπάρχει στεφάνι. Μακριά. Γιατί υπάρχει κίνδυνο. Εμήνησε στο παιδί σου. Εμήνησε στο αγώνι σου. Μη σηκώνει τα χεράκια σου ψηλά σαν τον πιλάτο και καλείς νερό και τα πλένεις και λες εσύ ότι εγώ είμαι αθώς από το αίμα των παιδιών αυτών, από τις ψυχές τους. Λάθος! Δεν είσαι αθώς Ούτε κι εγώ είμαι αθώς Αθώος θα ήσουν άμα έχεις διδάξει. Άπαξ και δε δίδαξες Άπαξ και δεν μίλησες, άπαξ και δεν κατήχησες, άπαξ και δεν ουθέτησε, άπαξ και δεν σοφρόνησε, άπαξ και δεν συνέδισες, δεν μπορείς να θεωρεί τον εαυτό σου αθώο. Και είδατε τι άλλα μα είπε. Μη σε νικήσει κάλους επιθυμία, λέει στο πεδίο κύριος, ε. Μην παρασύρεσε λέει παιδί μου, από το κάλο τη γυναίκα. Τι λέει εδώ. Να μην φτιαχνώστε, λέει. Αυτό λέει. Να μην καλοποιήσετε, λέει. Και το λέει παρακάτω πιο χαρακτηριστικά. Δεν θα το διαβάσω. Να, άκου. Μηδέ συναρπαστή από τον αυτής βλεφάρων. Τι κάνανε παλιά οι γυναίκες, ό,τι κάνουν και σήμερα, βάφανε τα βλεφαρά του. Έτσι δεν κάνουν και σήμερα. Γιατί τα φτιάνανε και γιατί τα φτιάνανε, γιατί. Η απάντηση είναι, δεν το για να είναι για δεν το κάνουν μόνο γι' αυτό. Για να τραβήξουν, για να αμαρτήσουν ψυχές μαζί τους, γι' αυτό το κάνουν. Αυτός είναι ο σκοπός. Μη δε συναρπαστείς από τον αυτής βλεφάρο, μη σε τραβήξουν τα μάτια της, μη σηκώνεις τα μάτια σου να την δεις. Και σας είπα όπως είναι σήμερα έτσι γινόταν και παλιά. Δεν είναι σημερινή η μόδα του φτιασήματος, του βαψίματος, τα κοκκινάδια και αυτά που βάζουνε, δεν είναι σημερινά, ήταν από παλιά αυτά, παλιά. Διαβάστε την ιστορία. Όσοι ξέρετε και όσοι ασχολείστε, διαβάστε την ιστορία να δείτε. Ανέκαθεν, ανέκαθεν. Κατράμι, παίρναν κατράμι και βάζει τα μούτρα του. Πάντα. Πάντα έτσι ήταν. Έτσι, έτσι. Μανία. Μανία. Αρρώστια. Μηδέ συναρπαστή από τον αυτής βλεφάρο. Μη σε νικήσει καλος επιθυμία. Μη σε τραβήξει η επίπλαστη ωραιότητα. Γιατί, γιατί σήμερα είναι, είναι ανόητες. Εγώ τους το λέω πολλές φορές που ερχόνται στην εξομολόγηση, κάτι κορίτσια βαμμένα, έτσι τελειωμένα κλπ. Τους το λέω. Λέω, γιατί παιδάκι μου, λέω, φτιάχνεις έτσι τα μούτρα σου. Μου λέει, αι, παπούλι, λέει, θέλω να παντρευτώ, θέλω να... να μάλιστα. Θα παντρευτείς με αυτά. Και όταν θα αρχίσει το μούτρο σου να χαλάει, παιδάκι μου, και θα φτάσει στις 40, και θα φτάσει στις 42, και θα φτάσει στις 45. Και τα μούτρα σου θα αρχίσουν να παίρνουν ζάρε και θα γίνονται μήπως σαν τις κουρτίνες, εκεί, έτσι, έτσι, έτσι, όπως είναι εκείνες οι κουρτίνες. Λοιπόν, και όταν θα αρχίσει λοιπόν το μούτρο σου να γίνεται ζαρωμένο, τότε, τότε, τότε, τότε, είναι σαν να του το άντρα σου, τώρα εγώ ασχήμινα, σηκωφύγε και πήγε να βρεις μια άλλη πιο όμορφη από εμένα. Αυτό του Αυτό δεν του λε. <Κελίου> Μη σε νικήσει κάλλου. Αγία γραφή μιλάει, αδελφοί μου. Κάποτε με λέγατε καθυστερημένο. Δεν με νοιάζει. Ποτέ δεν με ένιωξε και ποτέ δεν σταμάτησα εγώ τα κηρύγματα γιατί ακούονταν κάποια φωνέ ανοίτων που με χαρακτήριζαν ακραίο και ξέρω τι αναχρονικό. Δεν με νοιάζει. Εδώ βλέπετε, σας το είπα και άλλη φορά, έρχεται ο ίδιος ο Λόγος του Θεού να σας μιλήσει και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και άμα τολμάτε και αν έχετε τα κότσια, κατηγορήστε το Θεό σαν ένα χρονικό. Αν έχετε τα κότσια. Μη σε νικήσει κάλους επιθυμία, μη δε από τον αυτής βλεφάρο τιμή γαρπόρνης, τι, θυμάστε πόσο κοστίζει μία πόρνη, πόσο κοστίζει μία πόρνη, θυμάστε, ένα ψωμί όσοι και ενό άρτου. Όσο κοστίζει ένα ξεροκόμματο, τόσο κοστίζει μία πόρνη, για τον Θεό. Γιατί ο Θεός κοστολογεί. Εμείς εδώσαμε, εδώσαμε μεγάλες τιμές πόρνε. πόρνες, σήμερα ειδικά, όλες αυτές όλη αυτή η πορνεία που μπήκε στον κόσμο που δεν έχει αφήσει ηθική για ηθική και παρθενιά για παρθενιά όλες αυτές τις έχουμε ψηλά, πανύψηλα αν βρούμε κανένα κορίτσι παρθένο καμιά κορίτσι, ηθι, κορίτσι ηθικό εκείνο βλαμένο, εκείνο μουρλό, εκείνο παλαβό εκείνο να το κλείσουμε πουθενά εκείνο να μην φαίνεται, εκείνο να μην βγαίνει οι πόρνε προηγούνται οι πόρνες προηγούνται. Έχει crucial πόρνες. Τιμή όσοι και ενός άρτου. Πρόσεξε, παιδί μου. Του τάπες του παιδιού σου, δεν του τάπες του παιδιού σου. Του τάπες του αγωνιού σου, δεν του τάπες του αγωνιού σου. Τιμή γαρπόρνης, όσοι και ενός άρτου. Και σας είπα εδώ μπορεί να ανταλλάξαμε εμείς τα ζύγια και να κάναμε την τιμή της πόρνης να την κάναμε πολύ ανώτερη από την τιμή της παρθένας αλλά θα έρθει κάποια μέρα το ζύγιο του Θεού και εκεί θα αποκαταστήσει τα πράγματα. Και τότε, να μιλήσω με τη λαϊκή φράση, τότε κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Τότε κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. τι μη πόρνεις όσοι και ενό Άρτου. Και είπαμε στο τέλος τι μας είπε ο λόγος του Κυρίου, ε. Πρόσεξε λέει παιδί μου, αυτός που θα μπει θα παραβιάσει την συζυγία των παντρεμένων ανθρώπων ούκαθο θύσετε. Ξέρετε πόσα τέτοια αντιμετωπίζουμε στην εξομολόγηση. Ξέρετε πόσα τέτοια. Σα το είπα και άλλη φορά εσεί: η καθεμιά και ο καθένα από εδώ μέσα ξέρει τι γίνεται με στο σπίτι του. Κι αν το ξέρει και εκείνο καλά. Δεν το ξέρετε, ούτε και εκείνο το ξέρετε καλά. Τι γίνεται με στο σπίτι δεν το ξέρετε. Και δεν θέλω να πω περισσότερε λεπτομέρειε γιατί θα με πάρετε και θα με πετάξει τόξο. Θα με κλωτσάτε. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Γιατί ποτέ ο άντρα δεν θα έρθει να πει στην γυναίκα την αλήθεια και η γυναίκα ποτέ δεν θα πει στον άντρα την αλήθεια, αν κάνει καμιά βρωμιά. Ποτέ όσοι έρχονται στην εξομολόγηση όμως τα λένε όλα και εγώ από τη θέση του πνευματικού του εξομολόγου το είπα και άλλες φορές τουλάχιστον με την Πάτρα ξέρω τι γίνεται στα 90% των σπιτιών εσύ ξέρεις μόνο το σπίτι σου κι αν το ξέρεις και δεν το ξέρεις καλά εγώ ξέρω μέσα στο, στο, στην Πάτρα ολόκληρη τα 90% σπίτια τι γίνεται τα 90 στα 100. Ε, λοιπόν, και σου λέω το εξής. Έχει πάρει, αγαπητοί μου αδερφοί, τρομερή επέκταση. Η πορνεία και η μιχία παραπάνω από Μέσα στα σπίτια των παντρεμένων. Γίνεται φοβερό πράγμα φοβερό όταν σας λέω φοβερό απερίγραπτα φοβερό δεν περιγράφεται δεν είναι ικασίες δεν είναι υποθέσει υποθέσεις είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό ακριβώ ακριβώς το λόγο Προσέξτε και εσείς προσέξτε και διδάξτε, διδάξτε τα παιδιά σας. Αυτά τα κακόμοιρα τα παιδιά, γιατί εγώ δεν τα κατηγορώ ποτέ, δεν έχω κατηγορήσει και είστε μάρτυρες εσείς οι ίδιοι που έρχεστε εδώ. Ποτέ δεν κατηγόρησα παιδί, εσείς οφείλετε να κατηχήσετε και να διδάξετε αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω. Πού το έμαθε, που το έπαισες το ποτέ. Πότε δεν του το έπες του έδειξε τον κίνδυνο ποτέ, του έδειξε ποτέ να καταλάβει τι σημαίνει σε ζυγεία, το παιδί προέρχεται αποχωρισμένους γονεί, Δεν το έξε τίποτα. Σήμερα, σήμερα, σήμερα ήρθε άνθρωπο, σήμερα, σήμερα, σήμερα. Σήμερα το πρωί πήγα και είδα μια άρρωστη πέρα στο νοσοκομείο του Ρίου. Για πρώτη φορά στη ζωή της, στα τελευταία τη εξομοδογήθηκε και όταν μου είπε τα κρηματά της, έβαλε τα κλάματα, μου λέει πα «Ναι, τα έχω κάνει όλα αυτά, με παραξηγήσεις» μου λέει. «Με αφήσανε οι γονείς μου, χωρίσανε 12 χρονών παιδί, τι θέλες να κάνω» Τι δίκιο» «Και έχει δίκιο» Τι κατήχησε αυτό το παιδί, ποιος, πείτε μου» «Ποιος ευρέθηκε στον δρόμο του να το διδάξει» Και έφυγα και την άφησα και πίσω. Καταλάβατε αδερφοί μου. Καταλάβατε. Καταλάβατε αδελφέ μου. <κυρίζω> Δίδαξε, μίλησε και όπως σας έχω πει, μας το, όχι εγώ το έχω πει, ο Κύριος το έχει πει, ότι άμα με τη διδαχή σου γίνεις αιτία να μια ψυχούλα, θα σε σώσει και σένα ο κύριο. Να κάνει τα πάντα ο Κύριος να σου ανοίξει τις πύλες του Παραδείσου. Να πάρεις έναν άνθρωπο, να τον πάρεις από το χεράκι και να τον φέρεις εδώ, έσωσες μια ψυχή. Και ο Κύριος δεν είναι άδικος. Εάν εσύ έσωσες μια ψυχή και ο Κύριος θα σώσει εσέ. πάμε παρακάτω αδερφοί για να ολοκληρώσουμε όπως είπαμε το έκτο κεφάλαιο των παροιμιών του ολομόντους και όπως σας είπα το υπόλοιπο που θα διαβάσουμε σήμερα ολοκληρώνει και το κεφάλαιο αυτό της μοιχείας και της πορνείας που όπως είπαμε σήμερα ειδικά θεωρείται παρονυχίδα δεν θεωρείται καν' αμάρτημα. Λοιπόν, διαβάζω. Ούθαυμαστόν εάν τη κλέπτον, κλέπτη γάρ ή να εμπλήσει την ψυχήν ποινών. εάν δε αλό αποτίσει επταπλάσια, και πάντα τα υπάρχοντα αυτού δούς ρίσετε εαυτόν. Ο δε μοιχός διένδιαν φρενών, απώλυαν τη ψυχή αυτού περιποιείται. Ο δύναστε και ατιμίας υποφέρει το δε αυτού, και εξαλειφθίσετε εις τον αιώνα. Με στός γαρζίλου θυμός ανδρός αυτής ου ενημέρα ημέρα κρίσεως ου κανταλάξετε ουδενός λίτρου την έχθραν ουδέ μη διαλυθεί πολλών δώρων Εδώ ολοκληρώνεται το έκτο κεφάλιο των παροιμιών του Σολωμόντος Ποδιάφωσα αργά, αλλά δεν ξέρω αν καταλάβατε πολλά πράγματα. Και θα σας το δώσω να το καταλάβετε βεβαίως όπως το κάνουμε πάντα, θα το ερμηνεύσουμε, το ώστε να καταλάβουμε όλοι τι διδάσκει εδώ ο Λόγος του Κυρίου. Γιατί εδώ αγαπητοί μου αδερφοί, έχουμε σας έχω πει και άλλη φορά, εδώ και δύο χρόνια είναι ο τρίτος που διδάσκουμε την Αγία Γραφή, Έχουμε το πλεονέκτημα ότι εδώ πλέον δεν διδάσκω εγώ αλλά εδώ διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος Αυτά τα λόγια βλέπετε είναι λόγια Θεού Αυτά εγγράφησαν μεν από χέρια ανθρώπων αλλά εδιδάχθησαν σε αυτούς τους ανθρώπους από τον ίδιο τον Θεό Το λέει και ο Απόστολος Παύλος Πάσα γραφή θεόγραφος Θεόπνευστος. Κάθε Αγία Γραφή είναι γραμμένη από το χέρι του Θεού Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είδατε τι μας είπε ο Κύριος Μην τολμήσεις να σβήσεις από την Αγία Γραφή Μην τολμήσεις να υπείς ότι αυτό δεν ισχύει σήμερα Σήμερα είμαστε στο 21ο αιώνα και αλλάξαν τα ήθη. Όχι, δεν αλλάξαν τα ήθη. Ο διαστραμμένος άνθρωπος διαστράφει ακόμα περισσότερο και αν θέλει να βρει την ηρεμία του και την γαλήνη του αλλά και τον παράδεισο, πρέπει να επιστρέψει εκεί που τον έβαλε ο Θεός. Αν θέλουμε σωτηρία δεν θα αλλάξουμε το Ευαγγέλιο και την Αγία Γραφή. Αν θέλουμε σωτηρία θα αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι και θα μπούμε εκεί που λέει στο Ευαγγέλιο. Για να δούμε λοιπόν τι λένε εδώ οι στίχοι από τον 30 στίχο μέχρι και τον 35 στίχο που τελειώνει το κεφάλαιο. Η έξι αυτή στίχη τελευταία. Ου θαυμαστών εάν αλώτης κλέπτων. λέει δεν είναι περίεργο πράγμα να δεις κάποιον, λέει, να κλέβει και να τον συλλάβουν. Κλέπτη ή να εμπλήσει την ψυχή ποινών. Τότε ξέρετε οι κλέφτες δεν είναι όπως είναι σήμερα που πολλοί από κλέβουν έτσι απλώς για να κλέβουν. τότε όπως και σήμερα οι περισσότεροι από τους κλέφτες κλέβουν για να φάνε οι περισσότεροι από τους κλέφτες σήμερα και τότε κλέβουν γιατί έχουν πεινάσει είναι σε άκρα πτωχία και είδατε μερικούς που τους συλλαμβάνουν που βγαίνουν εκεί στην τηλεόραση κλένε οι άνθρωποι, κλένε Κλαίνε και ζητούν συγγνώμη, λένε πραγματικά λέει, κάναμε κακό, κάναμε λάθος, συγχωρέστε μας, αλλά εγώ έχω πέντε παιδιά. Πού να καταλήσω αυτά τα παιδιά. Ανακάστηκα να γίνω κλέφτης. Θα μου πεις το δικαιολογείς, όχι. Αλλά βλέπετε εδώ η Αγία Γραφή, έχει μία ελαστικότητα και μία δικαιολογία σε αυτούς. Μην, μην απορείς, λέει, που βλέπεις κάποιον και έκλεψε. Μην απορείς. Τι έγινε, αφού δεν έχει, αναγκαστικά θα πάει να Πού Θα κάνει. Πού θαυμαστόν, εάν της αλλό κλέπτον. έξω, να απειλήσει, πήρε ένα ψεύτικο πιστόλι εκεί πέρα, πήγε από πάνω, μου τα λεφτά, να πάνα να Κακό! Κακό, όντω κακό. Αλλά βλέπεις η Αγία Γραφή τηρεί ελαστική σε αυτό το γκλέφτη. Και γιατί τηρεί στάση ελαστική, ξέρετε γιατί. <κυρίζει> τον έπιασε λέει. Και αφού τον έπιασε η αστυνομία τον έπιασε η ασφάλεια θα πληρώσει για αυτό που έκανε. όσα πήρες πέντε εκατομμύρια πήρες δέκα εκατομμύρια μπήκες με στην τράπεζα θα στα πάρω και τα εκατομμύρια θα φά και το χέρι το ξύλο θα φά το ξύλο της χρονιάς σου θα σε βάλω και δύο χρόνια με στη φυλακή τρία ε, και εντάξει τελείωσες αϊ πήγαινε έτσι λέει εδώ να σε το διαβάσω ούτε λέει δεν είναι απορίας άξιων εάν αλώτης κλέπτον κλέπτη γάρτ είναι εμπλήςση την εαυτόν ψυχή κλέβει για να παραθάει Εάν δε αλλό, δηλαδή αν τον συλλάβουν αποτίσει πλάσια, ήταν νόμος τότε, ξέρετε έκλεψες ένα δεκάρικο έκλεψες 10 ευρώ, 20 ευρώ θα αποτίσεις, θα τα πληρώσεις στο επταπλάσιο ήταν νόμος έκλεψες 100 ευρώ, έκλεψες 200 ευρώ θα σου πάρουν και τα ρούχα που φοράς Τέλος, άμα δεν έχεις να τα πάρεις να τα πληρώσεις θυμάστε που λέει το Ευαγγέλιο εκεί, ε Εκεί πέρασε εκείνον που είχε δανείσει, το βασιλιά εκείνον που έχει δανείσει, θυμάστε, ε, λέει δεν έχω, α, δεν έχεις, ωραία, πολύ καλά, πάρτε τον για αυτόν, πάρτε και τα σπίδια του, πάρτε και τη γυναίκα του, πάρτε και τα παιδιά του, όλα στη φωτιά, γιατί ήταν νόμος, δεν έχεις να ξεπληρώσει, πρέπει να πληρώσεις με την ίδια στη ζωή, και αν λέει δώσει όλα τα υπαρκοντά του και ξεπληρώσει γλίτωσε ο άνθρωπος μην απορρίσει λοιπόν για την κλεψιά του αλουνού. έκλεψε δάξει. είδατε εμεί τώρα τι κάνουμε για προσέξτε τι κάνουμε μεγαλώσαμε το κακό της κλεψιάς, το μεγαλώσαμε το φουσκώσαμε το φουσκώσαμε ε. κάθε μέρα η τηλεόραση μπήκε μέσα στην τράπεζα και έκανε και έκλεψε και έφαγε και έκ σου λέει, σου λέει η Γραφή, Μην κάνεις έτσι αδερφέ Δεν είναι τίποτα σοβαρό Δεν είναι τίποτα σοβαρό Κακό μάλιστα κακό Αλλά μην του δίνεις τόσο μεγάλη σημασία Υπάρχουν άλλα χειρότερα Και είπαμε αυτά είναι Στη ζυγαριά του Θεού Αυτά είναι στη ζυγαριά του Θεού Εδώ ζυγίζει ο Θεός και ο ίδιος ο Θεός σου λέει, μην κάνεις έτσι, τι έγινε, έκλεψε, θα πληρώσει για αυτό που έκανε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο, ο δέμοιχος, κλέφτης και εκείνος, η μιχαλίδα, η γυναίκα, η μιχαλίδα που τρέχει και τρουπώνει ανάμεσα στο άλλο το ζευγάρι τι κι αν είναι κλέφτρα δικαιολόγια Κλέβει, κλαις Κατηγοράς εκείνον Ο οποίος έκλεψε, τι έκλεψε εκείνος Ένα κομμάτι ψωμί Έκλεψε πέντε δεκάρες Έκλεψε ένα ευρώ Δύο ευρώ, δέκα 10 ευρώ, εκατό ευρώ Διακόσα ευρώ, πέτακόσα ευρώ, χίλια ευρώ Και τι έγινε Και τι έγινε Τίποτα το κακό, μηδέν; Να κατηγοράς και να κλες τη Μιχαλίδα και τον Μιχώ εκείνος να πει. εκείνοι κάναν τη φοβερή κλοπή εκείνη η κλοπή θα μετρήσει τον Θεόν φοβερά στη ζυγαριά του Θεού έτσι λέει εδώ ο δε Μιχός διέν διανφρενών απώλυαν τη ψυχή αυτού περιποιείται αυτός που έκλεψε, σας είπα, Άϊτε να φάει και ένα χέρι Άϊτε να του πάρουν και τα υπάρχοντα, α, κάποια στιγμή θα τον αμολύσουν, τελείωσε, πάει. Εκείνος όμως ο οποίος εμπήκε στο ξένο σπίτι, στο ξένο γάμο, στην ξένη συζύγια, εκείνος που μπήκε να διαλύσει το ζευγάρι, εκείνο λέει, είδες τι λέει, απώλυαν τη ψυχή αυτού που περιποιείται αυτόν τον περιμένει η καταστροφή της ψυχής του αυτός θα δεινοπαθήσει και εδώ στη ζωή αυτή θα δεινοπαθήσει και στην άλλη αυτός θα πληρώσει εδώ θα πληρώσει και εκεί απώλυαν τη ψυχή αυτού που περιποιείται Δεν είναι λοιπόν τόσο μικρό. Αλλά βλέπετε η τηλεόραση σήμερα, είδατε τα μέσα ενημέρωση, οι, οι, νό, οι, οι νόμοι, οι νόμοι, οι νόμοι. Είδατε τι έγινε πριν. Και μετά μου λέτε να ψηφίσουμε Εμείς που είμαστε. Α, Εμείς είμαστε καλοί, είμαστε την Πασόκα, εμεί είμαστε η Νέα Δημοκρατία. Α. Τι κάνανε αυτοί, τι κάνανε, τι κάνανε. Θυμάστε, θυμάστε, θυμάστε να σα θυμίσω, να σα θυμίσω, να σα να σα θυμίσω. Να Αποπινικοποίηση τη Μυχεία. Το θυμάστε αυτό το νόμο? Με. Τι σημαίνει αποπινικοποίηση τη μοιχείας? Το να πας με τη γυναίκα το Λούν είναι κακά, κακό, τι μη δεν έτσι, κάτσε ρε φίλε, δεν έγινε και τίποτα! Σου πήραν τη γυναίκα, πήγαινε και στην να πάρεις του Βαλουνού, πήγαινε και στην να πάρεις στις και τι έγινε, και είναι τώρα! Τόσο απλά, τόσο απλά, τόσο απλά, τόσο, τόσο απλά. Είδε τι λέει εδώ. απόλυτη την ψυχή αυτού περιποιείται. Εσύ που είσαι ο κυβερνήτης που θες έρχεσαι και μου παριστάνεις, μας παριστάμε, μας παριστάνε, είναι θεοπέχτες, είναι καραγκιόζιδες είναι οι Καραγκιώδη είναι έρχεσαι εδώ πέρα και μου παριστάνεις στο χριστιανό και μου ανάβεις κεριά και μου κάνεις σταυρούς και πας και κοινωνάς για να πάρεις τις ψήφες τους ψήφους ημών των ανοήτων των ηλιθείων να θέλω να σε ψηφίσω εσύ που μου παριστάνεις εσύ ο χριστιανός ο δίθεν χριστιανός μου λες ότι η δεν είναι αμάρτημα. Αποποινικοποιείς τη ηχεία. Και έχεις την απέτηση εγώ χριστιανός να έρθω να σε ψηφίσω. Και όμως πηγαίνετε. Πηγαίνετε. Ήκαιομά σας. Το κρίμα στο λαιμό σας. Το κρίμα στο λαιμό σα από ποινικοποίηση της μοιχείας τι λέει ο δέμοιχος ο δέμοιχος απόλυαν τη ψυχή αυτού περιποιείται και είδες που φτάσαμε σήμερα και τι έγινε Βγήκαν στο Μπαλκόνι πλέον, είχαν στα παράθυρα της τηλεόρασης, βγήκανε όλοι η Μιχοί και η Μιχαλίδες. Ένας λέει έχει τρεις γάμους, ο άλλο έχει τέσσερους γάμους, ο άλλος ξαναπατρεύτηκε, ο άλλος, άλλος ξαναπατρεύτηκε, ξαναπατρεύτηκε, ξαναπατρεύτηκε. Ξανα... Παράτσι τη γυναίκα του πήγε με την άλλη. Τίποτα, καμάρι. Ούτε ντροπή, ούτε κοκινίδα στο μούτρο του, τίποτα απολύτως. Σαν να μην τίποτα. Και τι έγινε. Επήρα του το δεν του γυρέκα, λοιπόν και τι έγινε Και φανταστείτε ότι για αυτό το αμάρτημα της Μηχία Έπεσε η κεφαλή του τίμιου πρόδρομου ε, Αν ήταν τόσο μικρούλι το αμάρτημα ένας τίμιος πρόδρομος Που αξιώθηκε να βαπτίσει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ένα τέτοια προσωπικό τη θα πήγαινε να κόψει το κεφάλι της, όχι Γι' αυτό το αμάρτημα έπεσε η κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Νιτσεβό που λέγανε οι, οι, οι Ρώσοι. Οι βρωμεροί Ρώσοι. Η πόρνη Ρώση. Η διαφθαρμένη Ρώση. Έτσι λέγανε στα Ρώσικα. Νιτσεβό λέει. Δεν είναι τίποτα. Νιτσεβό δεν είναι τίποτα. Μη σκάφι. Μη στείλνει ο Χρυσός. Δεν είναι τίποτα. Τι έγινε. Μια πορνεία. Μια μηχανή. Κάτι έγινε. Θες να ακούσεις τώρα τα κακά που περιμένουν το μύχο εδώ και τη Μιχαλίδα. Σας είπα εδώ πέρα δεν έχω τι μην αισθάνεστε παθητικό το ρόλο. Φωνάξτε, φωνάξτε. Φωνάξτε, Βγείτε από εδώ πέρα και πηγαίνετε στα σπίτια σας και κηρύξτε. Άκου να δεις τι περιμένει τη Μιχαλίδα και αν ο γιος σου έχει πάει και έχει τρουπόσει σε κάνα σπίτι μέσα και τα έχει φτιάξει με καμιά παντρεμένη και αν η τσούπα σου έχει μπει σε κάνα σπίτι με καμιά παντρεμένο άνοιξε το στοματάκι σου και φωνάξε. Τι λέει, οδύναστε και ατιμίας υποφέρει, αυτό που κάνει θα το πληρώσει. Μπήκε στο σπίτι του Αλουνού, θα κλαίσεις μια ζωή. Και αυτό που έκανες θα το υποστείς. Πήρες τη γυναίκα του Αλουνού, θα σέβρει ο Θεός την κατάλληλη στιγμή της αδυναμίας το αμαρτημάς, όχι ο Θεός, θα σεύρει στην κατάλληλη στιγμή της αδυναμίας και θα σε κάνει να χτυπηθείς κάτω σαν το χταπόδι. Έκανες την άλλη τη γυναικούλα την αθώα, την έκανες και έκλαψε παίρνοντάς της τον άντρα και την άφησες πίσω με τέσσερα παιδιά μόνη της να βολοδέρνει. Έκλεψες, έκλεψες τη γυναίκα του Αλουνού του κακομύρη και τον άφησες πίσω. Συγγνώμη για τη φράση μου να σκατοπλένει τα βρακιά των παιδιών του τριών και τεσσάρων και πέντε και έξι χρονών θα το πληρώσει ακριβά κυρά. Πληρώσει πολύ ακριβά αυτό. Ο και ατιμίας δημιουμένου. Το δε όνειδος αυτού η ντροπή του λέει που και εξαλειφθήσετε εις τον αιώνα». Δεν θα σβήσει η ντροπή σου ποτέ. Και δηλαδή, μπορεί οι άνθρωποι να σε τιμήσουν, να σου δώσω και παράσημα. Εκ, πό, σε, θα φτάσουμε, θα φτάσουμε, θυμηθείτε το. Θα φτάσουμε σε λίγα χρόνια, θα φτάσουμε και θα γίνεται συναγωνισμός, διαγωνισμός. Πόσα διαζήκεια έχεις. Εσύ, εγώ χώρισα τρεις ώρες, εγώ χώρισα πέντε, εγώ είμαι νικητρία Εγώ χώρισα οχτώ, είμαι νικητής Εγώ χώρισα δέκα, είμαι νικητής Πρώτος, εκεί θα φτάσουμε Θα συναγωνιζόμαστε στα διαζύγια και στις απάτες της βάρος του αγνού Εκεί θα φτάσουμε Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω Λοιπόν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αφού φτάσαμε στην ομοφυλοφιλία σας είπα θα φτάσουμε και σε άλλα και σε άλλα και σε άλλα και στην κρυνοβασία θα βγούμε στο δρόμο και θα σμίγουμε με τα σκυλιά και με τις γάτες. Εκεί θα φτάσουμε. Και θα το θεωρούμε και μας. καμάρι μας. Αφού δεν τρέπονται και βγήκαν στα μπαλκόνια και στα παράθυρα της τηλεοράσεως οι ομοφυλόφιλοι και θέλουν να τους θεωρούμε φυσιολογικούς. Ε, λοιπόν, περιμένετε το χειρότερο πλέον. Περιμένετε. Θα βγούμε με τα γελάδια και με τα γαϊδούρια και με τα σκυλιά του δρόμου Και τα σμίγχουμε. Εκεί θα φτάσουμε. ο Οδύναστε και ατιμίας υπομένει. Βλέπεις, ακούεις τι λέει. Το δε όγιδος αυτού ούτε εξαλειφθίσεται εις τον αιώνα. Η ντροπή δεν θα σε αφήσει. και αν οι άνθρωποι σου δώσουν παράσημα... Και αν οι άνθρωποι σε τιμήσουν και σου δώσουν και βραβείο και σου πούνε χώρισες, μπράβο, και τη δεύτερη γυναίκα και την τρίτη γυναίκα και την πέμπτη γυναίκα και την έβδομη και την εκατό, αααα επάνω γράφει άλλο νούμερο κάτω σου δίνουνε μετάλλια θα σου δίνουν μετάλια και παράσημα κάτω και πάνω θα σε περμένει ο όνειδος τι λέει ο όνειδος, ντροπή ντροπή, θα παρουσιαστείς μην το ξεχνάς αυτό θα παρουσιαστείς μια μέρα ενώπιον του Θεού και τότε θα δούμε τι μούτρα θα έχει να σηκώσει ενώπιον του Κρητού τότε θα δούμε τότε θα δούμε ντροπή, ντροπή θες να μάθει και κάτι άλλο όχι μόνο ντροπή για τον Μιχώ και για τη Μιχαλίδα υπάρχει και κάτι άλλο η οργή, η οργή, το λέει εδώ, το λέει εδώ. Η οργή του αδικημένου. Πήρε τον άντρα τη αλληνή, η οργή της θα σε κυνηγάει. Πήρε τη γυναίκα του αλουνού, η οργή του θα σε κυνηγάει. Να σου διαβάσω. Α, Μεστό γαρζίλου, θυμό ανδρός αυτή. Η οργή λέει του άντρα του αντικειμένου, του άντρα της θα είναι διαρκώς ο εφιάλτης. Δεν ξέρεις που θα κρυφτείς. Και είδατε σήμερα, για τραβάτε μέσα στη φυλακή, θέλετε πάμε άμα, μαζί, θέλετε να φτιάξουμε μια εκδρόμουλα τώρα, τώρα παραμονές των Χριστουγέννων να πάμε στις φυλακές, θέλετε, θέλετε, Α, ωραία. Λοιπόν, θα πάμε και να πιάσουμε να ρωτήσουμε τους, ο, τους φυλακωμένους. Παρά να πάμε να ρωτήσουμε τους φυλακωμένους γιατί σε μέσα, γιατί σε μέσα, γιατί σε μέσα, γιατί σε μέσα γιατί, γιατί τι έκανες Ξέρετε τι μου είπα. τι μου είπε κάποτε κάποιος ε? Του λέω τι είσαι, μου λέει Σοβίτη Σοβίτη, του λέω τι έκανε, μωρέ χριστιανέ μου μου λέει Παπούλη, εσκότωσα έσπαξα έσφαξες του λέω γιατί ρε εσύ τι έγινε επέθανε αυτό ο Καϊβέρος αιωνία του είμαι ε, έσφαξα γιατί έσφαξες μου λέει, με βλέπεις ήταν μέσα στο ιερό Καϊβέρος αρχόταν και βόηθα για τους παπάδες που πήγαινε και κάναν λειτουργίες γιατί έσφαξες μωρέ του λέω Απούλη μου λέει με βλέπεις εγώ μου λέει ποτέ και το μυρμίκι που βάζεις στον δρόμο απέφευγα να το πατήσω αλλά για πέσε ρε μου λέει, για πέσε μωσή που ήρθες να μας λειτουργήσει σήμερα. Αν έβλεπες τη γυναίκα σου στα χέρια τα λουνού τι θα έκανες. Δεν ήξερε ότι εγώ ήμουν παντρέμενο; ε, άγαμος. Αν έβλεπες τη γυναίκα σου στα χέρια τα λουνού τι θα έκανες. Έβγαλε το μαχαίρι και τον έσφαξα μωρέ. Όχι, καλά τον έκανε. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Καλά τον έκανε. Όχι. Αλλά, αλλά, αλλά, αλλά, αλλά. Να νάτο Να το, το βλέπεις. Με στο ζύλο λέει ο Θημός του ανθρώπου αυτής Με στο ζύλο Πέρα από τις ερηνίες σου, πέρα από τους εφιάρτες σου, πέρα από την οργή του αμαρτηματός σου πέρα από την οργή της κρίσης του Θεού που θα σε περιμένει έχεις και τον εφιάλτη της απειλής φυλάξου γιατί υπάρχει και ο αδικημένος δεν είσαι μόνο εσύ που ξέρεις να αδικείς τον άλλον υπάρχει και ο αδικημένος ε, υπάρχει και ο αδικημένος που πολλές φορές η οργή του δεν μετρίαται δεν μετρίαται Πού φύσεται η ημέρα είδες όταν θα έρθει λέει, η συγκεκριμένη ημέρα που θα σε πιάσει τα χέρια του πάει θα πληρώσεις τα φτήσεις θα, φτήσει mm -hmm. θα πληρώσεις ακριβά με τόκο και πιτόκιο αυτό που τόλμησες να κάνεις να μπεις μέσα στο σπίτι του να του κλέψεις τη γυναίκα ή να της κλέψεις τον άντρα θα σου παραφυλάει θα σου τεινάξει τα μυαλά στον αέρα δεν θα σε λυπηθεί και άσε και στην άλλη ζωή αυτός θα είναι ο τριμής σου ο κατήγορος Τι να τι να πεις Τι θα πας να πεις, πεις την άλλη ζωή Τι τι να πεις Πώς θα υπερασπιστείς τον εαυτό σου Τα δάκρυα αυτού του ανθρώπου Αυτού του αδικημένου που του πήρες τη γυναίκα Τα δάκρυα αυτήν της Που της πήρες τον άντρα Αυτά τα δάκρυα θα, γίνουνε, θα γίνουν Τα ποτάμια εκείνα είδατα που θα σε πνίξουν. Θα σε πνίξουν Γιατί λέει παρακάτω, είδα τι μας είπε, γι' αυτό μας ανέφερε το παράδειγμα του κλέφτη. Έκλεψε, επίναγε ο κακομοίρης, εντάξει. Βγήκε στην τηλεόραση, έκλαψε ο κακομύρης, με ζήτησε συγγνώμη, κοίτα τι πολλές φορές τους συμπαθούμε κάτι τέτοιος. Εγώ τους συμπαθώ, εγώ σας το λέω αλήθεια. Μερικές φορές τους λυπάμαι. Δεν, δεν επικροτώ το αμαρτημά τους, ω, ποτέ. Αλλά λέω κοίτα αντίστοι που τον φτάνει τον άνθρωπο, η φτώχεια, η Πού τον φτάγει τον άνθρωπο, να να, κλέψει τον, να να χάσει την αξιοπρεπειά του άνθρωπος γιατί έχει να ταΐσει πέντε παιδιά. Η ντροπή περνάει όμως εκεί. Ακούτε τι λέει Ούκ ανταλλάξετε ουδενός λίτρου την έχθρα. Η έκθρα που έχει η αδικημένη σύζυγος απέναντί σου δεν ξεπληρώνεται με τίποτα Τίποτα Τι έφαγε στον άντρα Τι πήρε στον άντρα Αυτή θα γονατίζει να προσεύχεται Και θα ζητάει από το Θεό Κατάρα στο κεφάλι σου φωτιά στο σπίτι σου Και οι κατάρες εκείνης θα πιάσουν Η φωτιά που θα ζητάει από το Θεό για σένα θα πέσει στο σπίτι σου. Κάποια μέρα θα σας κάψει Ουκ ανταλλάξετε ουδενός λίτρου την έχθρα. με τίποτα αυτή λέει τη γυναίκα, την ανδικημένη, τον άντρα αυτό τον ανδικημένο, με τίποτα δεν θα μπορέσεις να του καταπραύνεις την ψυχή του, ποτέ. Πολλές φορές έχουν έρθει στην εξομολόγηση τέτοια δικημένοι άνθρωποι. Τολμώ μερικές φορές να ρωτήσω. Τολμώ. Λέω ξέρεις εκεί θες να πας να κοινωνήσεις λέει μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης. Προσέρχεται, προ, προσε, προσέρχεστε. Έχεις λέω αγάπη αγάπη αγάπη αγάπη. Ψάχνει ψάχνει ψάχνει. Αχ παπούλι. Αυτή που παππούλια. μου πήρε τον άντρα δεν θα τη σύγχωρήσω ποτέ. Αυτή που με έκανε να κλάψω, αυτοί που με έκανε να γεράσω, μόνιμο, μεγαλώνοντα 4, 5, 6, 6 είπα, 6. Άκουσα εδώ έξω, στο, στα χωριά που ήμουν η Ιεροκίκα, 10 παιδιά την άφησε μια την κακομοίρα. 10 παιδιά. Ναι, γυναίκα, 40 χρονών, 10 χρον, 10 παιδιά να μεγαλώσει μόνη. Δεν μπορώ παπούλια να τον συγχωρέσω. Δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πώς θα πας να Αλλά και πόσο περισσότερο να επιμεινεί όταν βλέπεις εδώ η Αγία Γραφή, Η Αγία Γραφή το προβλέπει αυτό. Ότι είναι ένα φυσιολογικό συνέστημα πλέον. Τι να αντιζητήσει αυτή τη γυναίκα τι να τη πει. Αγάπησε, αγάπησε την αντίζει σου αυτή που σούφαγε τον άντρα, τι να πει σε εκείνο τον κακομύρι Τι να πει σε εκείνο το κακομύρι που άλλος ο εξυπνάκιας του, του, του πήρε τη γυναίκα, τι να του πει. Να τον αγαπήσει, τον αντισυλό του, τι να του πει. Γι' αυτό σα είπα, κακομοίρα μου και ακαμοιόρι μου, ξέρεις μόνο τι γίνεται μέσα στο σπιτάκι σου δεν ξέρεις παρά έξω. και αν το ξέρεις και αυτό έλα να μπορούσες να σταθείς σε μια ακρούλα μέσα στο εξομολογητήριο να δεις τι προβλήματα ακούμε εμείς οι άνθρωποι εμείς οι πνευματικοί μέσα στην εξομολόγηση να ακούσεις Που αν δεν ήταν μυστήριο που αν δεν ήταν το πνεύμα το Άγιο να μας φωτίζει μόνοι μας τι να πούμε Σα τα λέγαμε Σα χλαμάρες λέγαμε Και τι λέει, ου καταλάξετε λέει, άκου, άκου, άκου, άκου, ου καταλάξετε ουδενός λίτρου την έχθρα με τίποτα λέει δεν μπορεί να ανταλλάξει την έχθρα που έχει μέσα της ουδε μη διαλυθεί πολλών δώρων ό,τι και να της πά αυτής της γυναίκας όσο και να μετανιώσει αυτός που της έφαγε, αυτή που της έφαγε τον άντρα όσα δώρα και να της πάει για να την καταπραίνει, να την ηρεμήσει ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν πρόκειται να ηρεμήσει η ψυχή της. Ποτέ. Το λέει εκεί η Γραφή. Ουδέ μη διαλυθεί. Δεν πρόκειται αυτή η έχθρα να διαλυθεί ποτέ. Γι' αυτό μας συνέκρινε τους δύο κλέφτες. Το να πάει ο ένας κλέφτης και να πάρει μια φρατζόλα ψωμί και να πάει και ένα εκατομμύριο από την τράπεζα για να μεγαλώσει τα παιδιά του. Πολλές φορές δημιουργείται και αίσθημα συμπαθία είπαμε μέσα στο λαό, που μαθαίνει την κλοπή αυτή όταν μάθει ότι αυτός ο άνθρωπος εξανάγκης έφτασε σε αυτό το κατάτημα. Την άλλη όμως δεν τη δικαιολογία. Εκεί δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν πάνε να λένε οι νόμοι, δεν πάνε να λένε οι άπιστοι και οι άθεοι, αυτά τα τομάρια πάνω που έχουν γίνει, οι διαφθορεί, οι, οι, οι, διαφθορείς, οι διαφθορείς. Τη χριστιανική συνειδήσεως των ανθρώπων, οι διαφθορείς έχουν διαφθείρει τι συνειδήσεις, όσο και να λένε και όσο και αν ψηφίζουν, ο νόμος του Κυρίου δεν καταλύεται, αδελφοί μου. Δεν λύρεται. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ. Σας εύχομαι καλές εορτές. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Σας εύχομαι καλή χρονιά και ευλογημένη και του χρόνου. Θα τα ξαναπούμε στις 8 Ιανουαρίου. Παρακαλώ. Και πάλι σας παρακαλώ, σας θερμό παρακαλώ για τις εικόνες που έχουμε από το άγιο Όρος. Παρακαλώ, τώρα που είναι εορτέ, πείτε μου να σας φέρω κάπου εικόνες. Έχετε υποχρέωση, όπως έχω και εγώ, υποχρέωση έχετε και εσείς.